Τη της χώρα χώρας Κύπρου, η οποία λέγεται κρόνακα του τέστην χρονικών. Εβουλεύτηκα εν ονόματι του αγαθού Θεού, του εντριαδι προσκινουμένου προσκυνουμένου, να εξηγηθώ περί της ακριβής χώρας Κύπρου. Ως χρόνοι είναι τρίσεν το κόσμο, ο περασμένος, ο ευρισκόμενος και ο ερχόμενος, Ίτζου είναι και η Μέρε της ζωής μας, ως Γιών Λαλίο Δαβίθ, ότι οι μέρες μας διαβαίνουν, και εμεί καταλειούμεν τους καρπούς άγουρους, και θανατώνομεν θα τους γονείους μας, να πάρομεν την κληρονομιά τους ως μωροί. Και πόσον καιρόν να απαντήσομεν, μέλη να ποθάνομεν, και για τούτον ας απομεινήσκομεν, ώστε να θέλει ο Θεός να σηκώνει τους γονείους μας, και να παίρνομεν την κληρονομία. Δε, πώς μας παραπονά ο φρένιμος Σελωμόν, και λαλεί, ψέματα των ψεμάτων, όλα είναι ψέματα. Επειδήν τα πάντα διαβαίνουν, και τα γυνισκούνται, ξηγούνται, πολλά πεθυμούν όλοι να γρικήσουν τα εδιάβησαν και τα παλαιάς ιστορίας, ότι μανθάνουσι τα πράγματα τα εδιάβησαν, και απεκίνα εκείνα μανθάνουσι και βλέπουνται, και ανεν και την άσεμποδιστή να βλέπετε, μήπως και γλιτώσουν, θέλω πείσιν δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος μικρήν ανθύμησιν. Δια να την διαβάζουσιν εκείνην όπου ευρίσκονται, οι πήγοι θέλουν αλεγριάζεστε τας παλαιάς ιστορίας. Έτσι αρχίζει η χρονογραφία του Λεοντίου Μαχερά, γραμμένη στις αρχές του δέκατου πέμπτου αιώνα, στην Κύπρο, η οποία, όπως διευκρινίζει ο Σάθας, άρχεται από τις επικονσταντίνου του Μεγάλου επικίσεως της ένεκα διαρκούς αυχμού και των βαρβαρικών επιδρομών λιψανδρούσης νήσου και τελευταία στην ενέτη χιλιοστό τετρακοσιωστό του βασιλέως Ιωάννου του Δευτέρου. Και όπως κάθε χρονικό, αναμειχνύει Επίπεδα αφήγησης τα οποία σήμερα ανήκουν κατεξοχήν στην ιστορία και επίπεδα αφήγησης που θα μπορούσαν να ανήκουν σε ένα Θα διαλέξουμε κάτι από το δεύτερο επίπεδο για να ξεκινήσουμε από οικία εδάφη. Το κομμάτι που θα ακούσουμε το αξιοποίησε ο Σεφέρης στο ποίημά του «Ο δαίμον της πορνείας», το οποίο ακούσαμε σε προηγούμενη εκπομπή και του οποίου η αλληγορική σημασία φαίνεται ότι διελάβνει και το πρωτότυπο. Ο χαλκός που κυνηγάμε εδώ, σε αυτήν και στις δύο επόμενες εκπομπές, είναι τα ελληνικά στη φάση της επιμειξίας τους. Στη φάση δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη, της μεγαλύτερης ζωντανίας τους. Όμως αυτός ο χαλκός διαθέτει αυταξία και ταυτοχρόνως μπορεί κάλλιστα και σωστά να θεωρηθεί ω πρόσχημα. Ο αρχαίκακος διάβολος της πορνείας έμπηκεν στην καρδίαν του μισέρ τζουάντε μόρφου του κούντι τερουχάς και τον πολύ και μεγάλη αγάπη απάνω της ρίγεννας και επίκεν πολλούς τρόπους και τόσα έδωγκεν των μαυλιστρίων ότι αρχεύτην και ετελειώθεν και ευρέθησαν αντάμα και εφανερώθην το πράμαν εις όλην την χώραν πως τίτια παρανομία και ούλος ο λαός δεν εξηγά το άλλον τόσον ότι εξηγούνταν το και τα κοπελία. Το λοιπόν εμάθαν το τα αδερφεία του Ρίγα και επικράνθησαν πολλά, και νοιάζουνταν πώς να διαβεί το μεγακάκον τούτον, δια να μη δεν γεννηθεί άλλον, ως γείο Μέσα εις τούτον ήλθεν ο μισέρ Τζουάν Βισκούντης ο μπρο του, τον όρισε το του, να παίρνει σκοπόν το σπίτι του, και αρχέψαν οι αφέντες να τον αρωτούν περί της αφορμής της κυράς της Ρίγεννας και ρωτήσαν το αν και είναι αληθεία. Και ο καλός καβαλάρης υπέν του όχι. Και είπεν, αφέντες, τι σε μπορεί να κρατήσει τα στόματα τους λας. Οι πήγοι είναι ότιμοι να λαλούν κακόν δια των Πασάναν και το καλόν τους άλλους να το κρύψουσεν. Και λαλεί πάλι. Ο Θεός το ξεύρει ότι την ώραν όπου το υγρήκησα εφτάσαν να πέσω χαμέε και δεν ηξεύρω ίντα να πείσω. Ο αφέντης μου ο εδώ καιν μου το βάρος να παίρνω σκοπόν το τιμημένο του σπίτιν, περί του παρά του αδελφού του. Τότε λαλούν του, φίλε, ο φανός μας είναι να το μάθει εξ αυτών σου παρά από άλλον την αν. Ο καλός καβαλάρης επίγεν του, και έγραψεν του Ρηγός έναν άτζαλον χαρτίν, το οποίο ελάλε νούτος. Τρισεντιμότατε μου αφέντη, ο πίσω εις τα ρηγάτα είμαι κρατούμενος εις την σου, να ξεύρει η σου, ότι η τρισιψιλοτάτη μα κυρά η Ρίγεννα, η αγία σου συμβία, είναι καλά και τα αδελφία σου, κι έχουν μεγάλην πεθυμία να αξιωθούν να σε δούσουν. Απου τα μαντάτα τα είναι εις τον νησίν, καταραμένη να είναι η ώρα όταν εννιάστηκα να σου γράψω. Και τρισκατάρατη η μέρα όπου με αφήκες βιγλάτωρον του σπιτιού σου, να ζουρώσω την καρδιά σου, να σου τα μαντάτα. Όμως θέλω να τα μουλώσω και φοβούμαι την αφεντιά σου μήπω και γρικήσεις τα πάλων και θέλω κατηγορηθείν και θέλω παιδευτείν. Δια τούτο λαλώσου και παρακαλώ τον Θεόν και την αφεντιά σου να μεν πάρεις δεσδένιον. Εξηγηθήκαν οι στην χώραν ότι επλάνεσαι την άρναν σου και ευρέθη με τον πλιάρον και λαλούν πως ο κούντι τερουχάς είναι εις μεγάλην αγάπη με την κυράν μας τη Ρίγιανα αμε θένετέ μου και είναι ψέματα». Κι αν είχα την αφεντίαν ήθελα ψηλαφίσει απόθεν και από τι να ανεβγήκε τούτος ο λόγος. και ήθελα πείσει να μη δεν είναι απότρομος την αστίτχες αντροπέ να ξηγάτε. Ταπεινά σε παρακαλώ την αφεντεία σου, δια των Θεών και δια την καλύνη ζωή της βασιλείας σου. Εγράπτη εν τη πόλη Λευκοσία. Να μελαμάρει λαμβάνει λαμβάνει το ετώντε του εκοντούντε. Όμω όλα αυτά που συμβαίνουν, για να το μάθουμε. Μπορούμε κάλιστα να πάμε μερικού αιώνε πίσω, στι αρχέ του 12ου αιώνα αυτή τη φορά. Γιατί φαίνεται πω η ταραχή είναι αδιάλειπτη. Απλώς στο σημείο που θα βρεθούμε τώρα είναι λίγο μετά από την κατάκτηση της Κύπρου από το Ριχάρδο και από την υποτού του με του πολύ πόλη συναυτής τάγμα των Ναϊτών, έτος λοιπόν 1191. Θα ακούσουμε λοιπόν ελληνικά που ακόμη δεν έχουν αρχίσει να συμπιέζονται τόσο από τα περιεραίοντα λατινικά πρωτορωμανικά, για να ακριβολογούμε. Θα ακούσουμε, λοιπόν, την αφήγηση του νεοφύτου πρώτερων μοναχού και ενγλίστου περί των κατά την χώραν Κύπρων σκεών. Ο συγγραφέας της ιστορικής ταύτης επιστολής, μοναχός νεόφύτος, αφού περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη, επισκέφθηκε την Παλαιστίνη, επανέκαψε στην Κύπρο κτλ, εν τέλει ποθών την μακράν τη κοσμικής τύρβης εγκαταβίωσιν, 25 ετών κατέφυγεν εν το κρυμνόδι σπηλαίο της εγκλίστρας, ο, in και διαφόρων ορνήθον ανάπαυλα, και ιδιοχείρος περί και περί αυτό, έπηξε θυσιαστήριο και αφιέρωσε το σπήλαιον στον τον τίμιον σταυρών, κατασκευάσας εν το βάθι και τον ίδιον αυτού τάφον». Εκεί πέρα, όπως όλοι φανταζόμαστε, έγινε διάσημος για την αγιοσύνη του, για την οσιότητά του. Και εν τέλει, ξανά, ενοχλούμενος υπό του καθεκάστην σειρέοντος πλήθους, απεφάσισαν η να έλθει προς τα του κρυμνού ανώτερα μέρη, και εκεί, όπως λέει ο ίδιος, «ετέραν υποδιορίξω μικράν οπίν τις πολύ ανεπίβατον, και εναυτή με αδειάζην ότε και βούλομε και τη πολύ και ακέρου των πολλών αποδιδράσκηνοχλήσεω και τη φίλη αναχωρήσεω και θεογνώστου ησυχία, μη εκπεπτοκένε κατά μικρών. Θα πρέπει να το φανταστούμε από εκεί ψηλά, να κοιτάει και να θρυνεί. νεφέλη καλύπτει ηλίον, και ομίχλη όρη και βουνού, διόν απήργηται θάλψης και φωταυγής ηλίου ακτής χρόνο τινή. Ήργη δε και ημάς, δώδεκα χρόνους ήδη, νεφέλη και ομίχλη αλλεπαλή δεινών τον τη χώρα συμβεβικότων. Χώρα εστίν ηγλιτέρα πόρο της Ρωμανίας κατά βοράν, εξής, νεύος συγκλίνων, συν το άρχοντι αυτόν, πλοία μεγάλα λεγόμενα νάκας, συνεισελθώντες των πλούν, προς Ιεροσόλυμα έδρων. Τότε γάρ και ο αλαμάνων άρχων, μετά εννέακοσίων χιλιάδων όσφαση στρατοπέδων, προς Ιεροσόλυμα και αυτός την ορμήν επίοιτο. Παρελθών δε την χώραν του εικονίου και τα ανατολικά μέρη διερχόμενο διεφθάρισαν τα στρατόπεδα το μήκη της οδού και το λοιμό και το δίψι. Ο δε αυτόν βασιλεύς εν την υποταμό απεπνίγει εποχούμενο ύπο. Ιγκλίτερ δε τ' κύπρο παραβαλών έβραν αυτήν ο πανάθλιος ως τ' θυνούσαν μητέρα. Και ημι τούτο τα του αλαμάνου ίσως εμελε πίσεσθε και αυτός. Πώς δε κύπρονε άλλο επιδρομάδην λέξο και τούτο. Τούτων δὲ ούτος εχόντων. Ιδού και η Ιγκλίτερ προσβάλει την Κύπρο, και θάτων προς προ αυτόν έδραμον πάντες. Τότε ο Βασιλεύ, έρημο εναπομείνας απομήνα λαού, προύδοκε και αυτό χερσή του Ιγκλίτερων, ον και δύσα Ιδήρη και του αυτού θησαυρού διαρπά σφόδρα πολλού, και την χώρα σκυλεύ σα αποπλή αποπλεί προ Ιερουσαλήμ, πλή καταλήψα του σχηδεύει την χώρα, και στέλειν όπισθεν αυτού. Το δε βασιλείς Αϊκείο, κατακλεί σιδηροδεσμίο εν καστελείο, καλουμένο μαρκάπο. Κατά δε του ομοίου αυτό σαλαχαντίνου, ανήσας μηδένου αλητήριο, ήνισε τούτο και πόνον, διαπράσας την χώραν Λατίνης, χρυσίου χιλιάδων λιτρών διακοσίων. διό και πολύς ο και αφόρητο ο καπνός, ως προήρητε ο ελθόν εκ του βο Περιόν, ο θέλων δηλώσε κατά μέρο και ο χρόνος επιλήψει. Στοιχεία <Στοίχεια> <Στοίχεια> <Στοίχεια> για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης